Τοπία ανθρώπων Τόπι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν Μια εκπομπή της Βικτωρία Καβουριάη από την ΕΤΕΦΕ και στην Αθήνα. Γιος του Μινά φορέ από το Χαλάνδρι, λέει με περηφάνεια ο Βασιλής Ορφανός. Ένα αυτόματο μιναρέλι της μαμάς περιδουλάς που επέστρεφε στα χέρια της Μιάδη τον του τον και η Αλάνα απέναντι από το σπίτι, γίνονται για το Βασίλη οι πρώτες βόλτες σε χωμάτινο τερέν. Like... Από παιδί δούλευε για να ταΐσει την τρέλα του, τις μηχανές. Το 1989, στα 16 του, ο Βασίλης Ορφανός βλέπει για πρώτη φορά στο σχηματάρι αγώνες μοτορ-κρός. Ανατρίχιασα με αυτό που είδα. Αυτό είναι άθλημα για μένα θα πει. Yes, Αθλητής Στίβου, ιστιοπλοΐας και βόλεϊ, μέχρι το 1991 και τις πρώτες συμμετοχές, ταυτόχρονα και διακρίσεις, κρυφά από τους γονείς, σε αγώνες εντούρο στον πύργο και τη Χαλκίδα, με ένα δανεικό 600. Το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, ένα τροχείο στη Μιχαλακοπούλου, λίγο έλειψε να του κοστίσει τον ακροτηριασμό του δεξιού ποδιού. Ακολουθούν χρόνια συμμετοχών και τίτλων σε ελληνικά, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα για μοτοσυκλέτε εκτό δρόμου. Χιλιόμετρα πάνω στου δύο τροχού που όταν τα μετρά περνούσε απόσταση και χρόνο, όσα πάτησε με τα πόδια του στη γη. Το, Το 2001 ο Βασίλη παίρνει την απόφαση να συμμετάσχει στο πιο δύσκολο ράλι του κόσμου. Το Paris Dakar. Γιατί, απλά υπάρχει, θα πει με αφοπλιστική, σχεδόν παιδική ειλικρίνεια. Κάτι που τελικά γίνεται πραγματικότητα το 2003, 14 χρόνια από εκείνη τη στιγμή που βλέπει για πρώτη φορά αγώνες εντούρο. Μέχρι την εκκίνηση πρωτοχρονιά του 2003, έφτασε στο σημείο να διανύει με το ποδήλατο και τη μηχανή της καθημερινές, 150 και 200 χιλιόμετρα, τα σαββατοκύριακα και πλησιάζοντα προ την έναρξη του ράλι 600 και 700. Βρισκόμουν συνέχεια πάνω στη σέλα του εξάρ, λέει. Είχε γίνει προέκταση του εαυτού μου. Πρέπει να είχα καλύψει σε χιλιόμετρα τρει φορέ την απόσταση του αγώνα, θυμάται. Περίπου δηλαδή 30.000 χιλιόμετρα. Alive, for... Από τότε μέχρι σήμερα μετράει διπέντε συμμετοχέ στο ράλι. Μέχρι πρώτη να στην Αφρική και πια στη Λατινική Αμερική. Και πρωτιέ ή καλύτερε θέσει στη γενική κατάταξη με το βασίλειο Ορφανό και τη μηχανή του. πότε να ανοίγουν βεντάλλε από άμμο και πότε να βυθίζονται σε αμόλοφου και νερό, πότε να χαιρετούν καραβάνια του Αρέξ στη μέση τη Σαχάρα και πότε να διασχίζουν τα φαράγγια του Σινά. Πότε τα φώτα του Εξάρ να φεύγουν σαν λιχναράκια στην έρημο τη Μαυριτανία συμπληρώνοντα 22 ώρε οδήγηση και πότε να σβήνουν όταν αναγκάζεται να τη φυλάξει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου ένα βράδυ στην Αίγυπτο. <λληλή> πότε να βουτούν από 2.500 μέτρα ύψος με 140 χιλιόμετρα την ώρα και να φτάνουν στην παραλία του Ειρηνικού, στη Βόρεια Χιλή και πότε να ανεβαίνουν στο πόντιν του τερματισμού, τυλιγμένοι με την ελληνική σημαία. Τα οποία ανθρώπων, ο Θανάσης Βουτέρης Βουτέρι και η Έλληνα χατζαγό του στον ήχο μα και η Βικτωρία Καμβουλιά στο μικρόφωνο, έχουν τη χαρά να φιλοξενούν στην Εφα τον Έλληνα, Ευρωπαίο και Παγκόσμιο Πρωταθλητή Αγώνων Μοδέλα, κύριο Βασίλιο Ορφανό. Ευχαριστώ Κατασύριο. πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε κάποιο γενικά. Αν έπρεπε να περιγράψετε με τίτλους, ας πούμε, τον κόσμο των Μιχανών, τι θα λέγατε. Για μένα είναι ένα κόσμο μαγικό που έχει μεγάλη σχέση με την ελευθερία. Και αυτό γιατί. Αυτό που νιώθω συνέχεια οδηγώντα τη μηχανή μου για τόσε πολλές ώρες, όχι μόνο σε ρήμους του κόσμο, αλλά και πιο πριν, από τα βουνά μας, από τη χώρα μας που ξεκίνησα μετά στο παγκόσμιο προτάσμα, έχω τρέξει σε όλες τις υπήρους και το αποκορύφωμα ήταν το Ντακάρ και οι πέντε μου συμμετοχές τόσο σε Αφρική, Σαχάρα αλλά και τόσο σε Λατινική Αμερική, αυτό θα μπορούσα να σας πω με μια εικόνα ελευθερία και να κινείς ελεύθερος σε ένα περιβάλλον που πολλές φορές όλοι λένε «Α, είναι αδύνατο να περάσει από εκεί». Ε, αυτό θα έλεγα με μία λέξη. Μοτοσυκλέτα, ελευθερία και ένα ελιξίριο νεότητας ίσως. Η αγάπη για τις μηχανές αρχίζει πολύ νωρίς. Σε πολύ μικρή ηλικία, όταν εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στο χαλάνδρι στον παράδεισο αμαρσίου, οπότε η μητέρα μου για να μπορεί να μετακινείται είχε το ποδήλατό της και μετά ένα αυτόματο μοτοποδήλατο. Οπότε η επαφή μου με το δίτροχο, η δίκυκλο κόσμο, όπως θέλετε πείτε το, ήταν από πολύ μικρή ηλικία και επειδή εγώ με πρόσωψη στο σπίτι μου μια πολύ μεγάλη αλάνα, εκεί έμαθα πάρα πολύ μικρός να οδηγάω το ποδήλατό μου και μετά το, με το ποδήλατο της μητέρας μου Στη συνέχεια, προκειμένου να πηγαίνει στι δουλειέ, τη έμενε όλα από βενζίνη. Γιατί εγώ τη την είχα καταναλώσει, τη την είχα κάψει. Λαχταρούσα την ώρα που θα οδηγήσω είτε το ποδήλατο είτε τη μηχανή. Το μοτοποδήλατο τη μητέρα μου. μηχανή δεν ήταν. Αλλά άνοιγε. Για μένα ήταν σαν να ανοίγουν κουρτίνε και να ανοίγει ένα καινούριο κόσμο. Και μετά μπαίνει το μικρόβιο του θλιτισμού και του πρωτοαθλητισμού. Ναι, βέβαια, όλα ξεκίνησαν μπορώ να πω εντελώ στοιχεία γιατί μέχρι να ξεκινήσω και να τρέχω. Στο Πανελλίνιο Πρωτάθλημα Ελλάδο, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Ε, ήμουν αθλητή Στίβου στα Optimist, στην Ιστιοπλοεία και μετά παίδε και έφηβο στην ομάδα Βόλη του Χαλανδρίου. Αλλά όταν στα 16 μου χρόνια είδα έναν αγώνα μοτοκρό να εκτελήσεται μπροστά μου στο σχηματάρι, με το που είδα, να, το είδα, ανατρίχιασα, το θυμάμαι πολύ καλά και είπα ότι αυτό είναι άθλημα για μένα. Και από εκεί, βέβαια, ξεκινάει μια απορία και μια. Εξέλιξη που εγώ μπορούσα να τη φανταστώ και να την ονειρευτώ. Τα όνειρά μου φτάναν μέχρι ένα σημείο, αλλά από εκεί και πέρα, μετά το ένα έφερε το άλλο. Ε, το αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω, έχω μεγάλο πάθο. Και για μένα ήταν πολύ στενά τα ελληνικά όρια, για να μην παρεξηγηθώ, σε ό,τι αφορά τι. Πήρα το πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδος, πήρα το δεύτερο και ήθελα να γίνω ακόμα καλύτερο, να υπάρχει εξέλιξη. Και πού υπάρχει αυτή η εξέλιξη, κάθισα και σκέφτηκα: στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Άρα πρέπει να τρέξω με του καλύτερου του κόσμου mm -hmm. και να μετρήσω τι δυνάμει μου. Αλλά για μένα ξέρετε τι ήταν πάντα αυτοί οι αγώνε και η επαφή μου με το παγκόσμιο. Αγώνα χωρί επιστροφή έπρεπε να πάω και να κάνω διάκριση. of skin I'm well aware Μένει στην ΕΔΕΦΕΜ και τα τοπία ανθρώπων που απόψε φιλοξενούν τον Έλληλα πρωτοθλητή του Ράλι Ντακάρ, Βασίλη Ορφανό. Λέμε μοναχικό άθλημα αλλά η μονάδα που έχει μοναξία έχει και δύναμη. Νομίζω πως ναι και αυτό αν θέλετε δεν έρχεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Για μένα, αν μπορώ να το προσωποποιήσω για να είμαι και συγκεκριμένος, ε, μπορώ να πω ότι όλα γίνανε βήμα-βήμα. Σκαλί, σκαλί. Και αυτό το παιδί που μετά ανδρώθηκε και βρήκε αυτή την εσωτερική δύναμη να κάνει πράγματα που όλοι του λέγανε ότι δεν γίνεται. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα θέμα που ε, συνέχεια το συναντάς μπροστά σου και πρέπει να το υπερνικά. Και αυτό είναι, αν θέλετε, πιο δύσκολο για μένα, από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι που είναι το Ντακάρ και ο πιο δύσκολο αγώνα στη γη. Αυτό το κομμάτι, πριν τρέξω, Ξέρετε, είναι πιο δύσκολο από το καθαρά αγωνιστικό για αυτόν τον λόγο. Είναι ψυχοφθόρο και πρέπει να συνέχεια να αποδεικνύει mm. τα αυτονόητα. Αν σα ρωτούσα τι είναι για σας τον Ντακάρ, τι θα λέγατε. Θα σα απαντούσα με τα λόγια του ιδρυτή του, Το Τιερή Σαμπίν, που τώρα δεν είναι στη ζωή. Έπεσε με το ελικόπτερό του σε ένα από τα Ντακάρ που ήταν οργανωτή μέσα σε αμοθίελα και σκοτώθηκε. Αυτό που γέννησε τον Ντακάρ, τον Ντακάρ τον πήρε μαζί του. Ο το Τιερή Σαμπίν λοιπόν είπε ότι τον είναι μια πρόκληση για αυτού που μετέχουν. Ένα όνειρο για αυτού που μένουν πίσω. Αν σα ρωτούσε κάποιο για ποιον τρέχετε, θα λέγατε ότι είναι προσωπικό στίχημα, για ανθρώπου που σα πλησιάζουν απλώ και σα λένε ότι σα ευχαριστούμε που μα κάνατε υπερήφανου, ή για μύθου όπω λέτε του παγκόσμιου πρωταθλητισμού. Ε, κοιτάξτε να δείτε, ε, σίγουρα εκεί όταν τρέχει, είσαι εγώ, νιώθω ότι είμαι εγώ, η έρημο, ο Θεό και η μηχανή μου. Τίποτα άλλο. Από εκεί πέρα όμω νιώθω ότι στην πλάτη μου έχω όλου του Έλληνε. Είμαι πολύ περήφανο που είμαι Έλληνα. Από εκεί πέρα, όμω, σίγουρα δεν αρκεί μόνο αυτό και δεν το κάνω γι' αυτό. Το κάνω γιατί υπάρχει. Αν ρωτήσετε έναν ορειβάτη γιατί θέλει να σκαρφαλώσει στο έβρε, στα Ιμαλάια, στην ψηλότερη κορυφή του κόσμου, θα σα πει γιατί υπάρχει. Το ίδιο σα απαντώ και εγώ τώρα γιατί υπάρχει. Τον Τακάρ είναι εκεί και μένει από εμά να δοκιμάσουμε τι δυνάμει μα και τι προκλήσει που γεννάει αυτό το γεγονό. Γιατί τον είναι ένα αγώνα που είναι σίγουρο ότι θα σου συμβεί κάτι και αν μου επιτρέψετε να πω ότι δεν θέλει να είσαι τυχερό, θέλει να είσαι όσο το δυνατόν λιγότερο άτυχο. Γιατί είναι σίγουρο ότι θα σου συμβεί κάτι. Σε αυτόν τον αγώνα έχω χάσει συναθλητέ μου, φίλου μου, και εγώ χαιρετάω του δικού μου και δεν ξέρω αν θα του ξαναδώ. Και εκεί, αν θέλετε, είναι και το οξύμορο. Πώ φεύγει να πα να αγωνιστείς σε κάτι που δεν ξέρει αν θα γυρίσει πίσω. Θα λέγατε ότι ζείτε, α πούμε, 320 μέρε στον χρόνο, 300 μέρε, για αυτέ τι 20 μέρε του Ντακάρ. Ναι, μπορώ να το πω αυτό με πολύ σιγουριά και αυτό γιατί προετοιμάζομαι όλες αυτές τις μέρες για να μπορέσω να συμμετέχω σε αυτόν τον αγώνα. Ε, γιατί δεν αρκεί μόνο να έχει ίσως την καλύτερη μοτοσυκλέτα, δεν αρκεί να είσαι όσο πιο καλά προπονημένος γίνεται. Πρέπει παράλληλα να είσαι και πολύ, αν μου επιτρέψετε να πω, αγωγικές, ολοκληρωμένο σαν προσωπικότητα γιατί το κορμί... Έχει συγκεκριμένα όρια. Αυτά και αν τα καταφέρει και τα ξεπερνά πολλέ φορέ μέσα στη μέρα, το κορμί φτάνει μέχρι σε ένα σημείο που δεν μπορεί να ακολουθήσει. Και είναι η ψυχή που πρέπει να σε πάει παρακάτω. Πόσες ώρες θα λέγατε ότι ζείτε, περνάτε πάνω στη μηχανή, Νομίζω πιο πολλέ περνάω στη μετασυκλέντα. Στον αγώνα, ειδικά στον Τακάρ, ε, υπάρχει η μέρα που έχω οδηγήσει 1055 χιλιόμετρα ειδική. 20 ώρες. 22 ώρε. Θυμάμαι πολύ καλά εκείνη τη μέρα στη Μαυριτανία, Σαχάρα. Όπου ξεκινήσαμε 180 μοτοσυκλέτε, και να πούμε ότι εκεί δεν είναι εκδρομή. Δεν περνά και βλέπει ωραία τοπία. Ε, είναι αγώνα. Οπότε μάχη με το χρόνο, με το χρονόμετρο και με το κάθε δευτερόλεπτο. Και θυμάμαι ότι φύγαμε ξημερώματα 3 η ώρα και εγώ έφτασα την άλλη μέρα 12 η ώρα το βράδυ. Και φτάσαμε μόλι 40 μοτοσυκλέτε από τι 180. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν εγκλωβιστεί με στην έρημο. Το θυμάμαι πολύ έντονα γιατί ειδικά τη νύχτα. Είναι πολύ ακραίες οι συνθήκες να πρέπει να οδηγήσεις στο πιο πυκνό σκοτάδι που μπορείς να φανταστείς με τα φώτα μόνο της μηχανή σου που όσο δυνατά και αν είναι εκεί μέσα είναι σαν και να πρέπει να περάσεις τους αμόλοφους που δεν βλέπεις. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό τη μέρα, φανταστείτε το νύχτα. Και έπιασα τον εαυτό μου να... κάποια στιγμή πάλι φτάνοντα στα όρια να λέω ποιο είσαι, να αναρωτιέμαι Ποιο είσαι, πού είσαι Πα και δεν πέρασαν παρά ελάχιστα δευτερόλεπτα και αμέσω απαντάω: είσαι ο γιο του Μινάτου Ορφανού, του μεταφορέα από το χαλάνδρυ που δεν σταμάταγε ποτέ όταν πήγαινε μαζί του, στο αγώι του, στι δουλειέ του. Είσαι στον Τακάρ, είσαι ο μόνο Έλληνα και πρέπει να φτάσει στο τέρμα. τα οποία περνάτε. Τι βλέπει κανεί τρέχοντα. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Και αυτό γιατί πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένο στην πλοήγηση. Επειδή δεν υπάρχουν δρόμοι εκεί που περνάμε και οι οργανωτέ μας δείχνουν μας δίνουν μία ειδική μας δίνουν τη διαδρομή σε ένα πάπυρο φανταστείτε. Να έτσι να σας το βάλω σε ρεαλιστικές συνθήκες όπου σε αυτό το πάπυρο είναι τυπωμένα χιλιόμετρα, χιλιόμετρική απόσταση, στην και κάποια. Waypoints, μήκο και πλάτο. Έτσι λοιπόν, στον μπροστινό μέρο τη μηχανή είναι τα όργανα που μα βοηθούν να βρίσκουμε αυτή την πορεία, γιατί ο δρόμο, ξανατονίζω, δεν υπάρχει. Οπότε αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κάνει και πρέπει να είσαι συνέχεια συγκεντρωμένο. Γιατί α μην ξεχνάμε ότι πιάνουμε και υψηλέ ταχύτητε. Φέτο τον Τακάρ έπιασα ταχύτητε που έπιασαν τα 165 χιλιόμετρα την ώρα, που όταν πηγαίνει στο άγνωστο είναι πολύ μεγάλε. Και αυτό έχει αποτέλεσμα, δεν είσαι συγκεντρωμένο στην πλοήγηση και στο roadbook. Να έρθει το μοιραίο, ή από έναν ξερό χήμαρο που τον βλέπει μπροστά σου, αλλά δεν προλαβαίνει να αντιδράσει γιατί οι ταχύτητε είναι μεγάλε και δεν έχει το χρόνο να αντιδράσει. Γι' αυτό και το ΤΑΚΑΡ είναι επικίνδυνο αγώνα και πρέπει, γι' αυτό και θέλει οδηγού με πείρα και μεγάλου. Επιτρέψτε μου να πω σε ηλικία. Γιατί το, το εύκολο, αν θέλετε, είναι να έχει τον κάτσι συνέχεια ανοιχτό και να πηγαίνει πολύ γρήγορα. Αλλά το δύσκολο σαν έναν αγώνα στον Ντακάρι είναι που πρέπει να κλείσεις το γκάζι και να προλάβεις το εμπόδιο. Τι ακούτε, ακούτε τον ήχο της μηχανής, τον απομονώνετε. Ε, φοράμε ειδικές οτασπίδες, γιατί τόσες ώρες είναι πολύ έντονος ο θόρυβος. Από εκεί και πέρα όμω, ε, ναι, είναι ένας ε, σημαντικός ήχος της μοτοσυκλέτας να τον ακούς και να ακούσεις Κάτι που ίσως προλάβεις κάποια ζημιά ή μια φθορά. Ε, μια και αναφέραμε όμως τη μοτοσυκλέτα, την πιστή μου σύντροφο, να πω χωρίς να παρεξηγηθώ ότι είναι μια προέκταση πλέον του κορμιού μου, όπου έχω αισθητήρε παντού και μου μιλάει. Αν μπορούσαμε να περιγράψουμε όποια θα επιλέγατε εσείς μια απλή ή μια ειδική διαδρομή, εκεί τι θα μπορούσαμε να πούμε, τι εικόνες έχετε. Εικόνες... Θα σας μεταφέρω μια τρομερή για μένα εικόνα στην Λιβύη και τώρα που έχει και αυτές τις ταραχιές και ναι στεναχωριέμαι πολύ γιατί συνάντησα αυτούς τους περάσαμε από αυτά τα μέρη. Ε, το 2003 λοιπόν η Λιβύη άνοιξε μετά από 25 χρόνια τα σύνορά της να περάσει τον Ντακάρ και αυτό που θα μου είναι χαραγμένο στη μνήμη είναι κάποια στιγμή έχουμε περάσει στα εφαιστειακά πετρώματα στην νότια Λιβύη μέσα στη Σαχάρα γιατί δεν είναι μόνο έρημος εκεί που περνάμε και όταν λέει φαιστιακά πετρώματα φανταστείτε σπαρμένη φεστιακή μαύρη πέτρα σε ένα μήκος 600 χιλιομέτρων όσο Αθήνα Σέρες που εκεί έπρεπε να τα περάσουμε μέσα σε μια μέρα και κάποια στιγμή μετά από αυτά τα πετρώματα ήταν μια κιλαδα ατελείωτη που ενώ πήγαινα με την τότε μοτοσυκλέτα μου με τη maximum ταχύτητα που μπορούσε να αποδώσει και μάλιστα ήταν 145 χιλιόμετρα, ε, αισθάνθηκα μέσα σε αυτή την απεραντοσύνη ότι έχω ακινητοποιηθεί, δεν κινούμαι σε σχέση με το χώρο και το χρόνο, και αισθάνθηκα σαν μία μικρή κόκοσάμου μου στο απέραντο είπαν, εκεί, δάκρυσα και αισθάνθηκα όλη αυτή την, ξέρετε, την χωρί να παρεξηγηθώ, τη ματαιοδοξία των πραγμάτων και πόσο απλός πρέπει να είσαι για να ζεις τέτοια πράγματα. Και εκεί λοιπόν, λίγο πιο κάτω, συνάντησα ένα καραβάνι, ήταν Αρέκ από αυτούς που κάνουν τις μεταφορές, το ορυκτό αλάτι, με τον παραδοσιακό ακόμα τρόπο. Να πούμε ότι οι Αρέκ είναι φιλές που ζουν μέσα στη Σαχάρα, και σε πολύ σκληρέ συνθήκες, και ουσιαστικά είναι αυτοί που εμπορεύονται, το ορυκτό αλάτι εκεί είναι ακόμα πιο... Ε, η αξία του είναι ακόμα μεγαλύτερη και από το χρυσό Γιατί είναι αυτό που τους βοηθάει να ζήσουν mm -hmm. Γιατί το αλάτι είναι σημαντικό Αυτό που χάνεις από τον υδρότα, από την εφίδρωση Είναι σημαντικό να το ξανά πάρεις. Έτσι λοιπόν αυτή είναι τα αρχαία ε, καραβάνια Μέσα από τα αρχαία μονοπάτια των του Αρέγκ μέσα στη Σαχάρα Και συναντηθήκαμε παράλληλα Στην αρχή έβλεπα κάτι σαν ε, μια κουκίδα και μετά μεγάλο αυτή η κουκίδα μεγάλο και ήταν οι Καμίλε. Και συναντηθήκαμε παράλληλα. Και αντίθετα, όπου εγώ άφησα το ένα χέρι, του χαιρέτησα πάνω από τη μηχανή, και αυτοί μου ανταποδώσαν το χαιρετισμό πάνω από του Καμίλε. Αυτή είναι μια πολύ όμορφη στιγμή και σπάνια στιγμή που δεν τη ζεις. τις συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ και τα τοπία ανθρώπων που απόψε φιλοξενούν τον έλληλα πρωτοθλητή του Ράλι Ντακάρ, Βασίλη Ορφανό. <Το> Οδηγείται και σε συνθήκες χωρίς καμία βοήθεια μόνο με την εμπειρία του το ένστικτο, έτσι? Είναι σίγουρο ότι ακόμα και με τα όργανα αυτά είναι σίγουρο ότι θα χαθείς κάποια στιγμή. Και όλα αυτά γιατί ε, Μέση στην έρημα γυρίς 360 μοίρες είναι όλα ίδια. Όπου όταν κάνεις στην πλοήγησή σου 5 δύο μίρες λάθος. Πού λάθος, 2 για πέντε χιλιόμετρα, λάθος, που είναι εύκολο να γίνει αυτό. Και κινηθείς για 5 χιλιόμετρα, είσαι σε ένα σημείο που μοιάζει με αυτό που έχεις στο roadbook, αλλά ουσιαστικά είσαι χαμένος. Οπότε εκεί, ναι, πραγματικά είναι προσωπικά σε μένα το ένστικτο. Του προσανατολισμού που αυτό ξέρει το έχεις ή δεν το έχεις. Από το τέλο μια μέρα, μια αγωνιστικής μέρα, μια διαδρομή στην επόμενη. Πώ είναι η προετοιμασία πώ μπαίνουμε, τελειώνει μία μέρα. Και πρέπει να ξεκινήσει στην Εκεί. επόμενη εκείνα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Εδώ να τονίζω το γεγονό ότι με το που τραματίζει ένα ετάπ στον Τακάρ και για να δώσουμε ακριβώ το κλίμα, φανταστείτε τον ποδηλατικό γύρο Γαλλία, που κάθε μέρα έχει ένα συγκεκριμένο ετάπ που πρέπει να κάνουμε υποδηλιά. Εμεί. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε μέσα στη Σαχάρα ή τώρα στην Ατακάμα στη Λατινική Αμερική τα τελευταία τρία χρόνια και στι Άνδρε, Αργεντινή και στη Χιλή. Οι οργανωτές λοιπόν έχουν συγκεκριμένο μία διαδρομή που πρέπει να κάνει κάθε μέρα. Και για να δώσουμε το στίγμα, φανταστείτε απόσταση Αθήνα-Αλεξανδρούπολη κάθε μέρα. 800 με 850 χιλιόμετρα μέσω όρο. Αυτό προποθέτει ότι ξεκινάμε στι μοτοσυκλέτε πάρα πολύ πρωί, 4 ώρα ταξιμερώματα, 3 ώρα ταξιμερώματα, γιατί δεν φτάνει μέρα. Και να πούμε ότι πρώτα φεύγουν οι μονοσκλέτε, μετά ακολουθούν τα αυτοκίνητα οι αγωνιζόμενοι και τελευταία τα φορτηγά οι αγωνιζόμενοι. Όταν λοιπόν κάνουμε αυτό το μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και φτάσουμε στον BWAC στον καταβλισμό που μα περιμένουν οι οργανωτέ εκεί και με το που τερματίζει εδώ να πούμε ότι παραλαμβάνει το roadbook σε μορφή πάπυρου για την επόμενη μέρα, τη διαδρομή δεν την ξέρει που θα κάνει, είναι άγνωστή. Και διαβάζει αυτό το διάλειμμα. Και διαβάζει και είναι μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά να χρωματίσεις με τέσσερα ειδικά χρώματα που έχει ο κάθε οδηγός τη διαδρομή στο ροτμπούκ γιατί όταν κινείσαι με τόσα πολλά χιλιόμετρα στη μηχανή είναι δύσκολο να το διαβάσεις οπότε με τα χρώματα πράσινο α πούμε είναι η σωστή πορεία κόκκινο είναι ο κίνδυνος έτσι λοιπόν ειδικά αυτό το κάνουμε οι στι μοτοσυκλέτες που αυτό μπορεί να σου πάρει από 2 μέχρι και 3 ώρες Τερματίζοντας λοιπόν δεν σημαίνει ότι τερμάτισε το etap και εσύ ξεκουράζεσαι, έχεις πάρα πολλέ δουλειές, η μία πρώτη και σημαντικότερη είναι να φτιάξεις το roadbook, αν είναι αυτό που θα σε γλιτώσει και θα σε βοηθήσει να φτάσει στο τέρμα τη επόμενη ημέρα. Μετά είναι η μοτοσυκλέτα σου που πρέπει να την επιθεωρήσεις και αν έχεις μηχανικούς, να την τσεκάρεις, να επέμβεις πάνω τη, αν έχεις τυπήσει, αν κάτι πρέπει να αλλάχθεί ή ένα service κανονικά που πρέπει να τις κάνεις κάθε μέρα σε ό,τι αφορά λιπαντικά. Φίλτρα αέρος, φίλτρα λαδιού κτλ. Μετά είναι το φαγητό που πρέπει να φας. Και εδώ να πούμε ότι σε έναν αγώνα στον Ντακάρ χρειάζεσαι ενεργειακά από 6 μέχρι 8.000 ερμίδες τη μέρα. όσο και ένα ποδηλάτης στον ποδηλατικό γύρο Γαλλία. Και αυτό το αναφέρω για να καταλάβουν οι ακροατές ότι ο Ντακάρ δεν είναι απλώς ανεβαίνει τη μοτοσυκλέτα, ανοίξει τον γκάζι και πηγαίνει. Είναι 20 μέρες, 20 μαραθώνι, ένας μαραθώνιος τη μέρα. Όπου μέσα σε αυτό το μαραθώνιο, όμω πρέπει να έχει εκρήξει ενό τετρακόσάρι. Αν μπορώ να μιλήσω με στίβο, και αυτό γιατί πρέπει να δαπανίσει υψηλά ποσά ενέργεια και να βγάλει δύναμη για τα δύσκολα σημεία που βρίσκει, είτε είναι υψηλή αμόλοφη, είτε κάποιο σημείο μέσα στη διαδρομή που είναι πολύ επίπονο. Και αυτό, όπω καταλαβαίνετε, απαιτεί τρομερή φυσική κατάσταση, ειδικά στου αναβάτε μοτοσυκλέντα και ειδική τεχνική στο να περάσει όλα αυτά τα πράγματα. Αφού λοιπόν. Για να γυρίσω στην ερώτησή σας, ε, ετοιμαστεί και η μοτοσυκλέτα, ήρθε, έρχεται η ώρα του φαγητού, όπου οι οργανωτές φροντίζουν ώστε να υπάρχει καλό φαγητό και καλή ποιότητα και ποσότητα φαγητού και ειδικά εμάς στις μοτοσυκλέτες μας προσέχουν λίγο ιδιαίτερα. Δεν φτάνουν ε, ενεργειακά όλα αυτά και εμείς σαν αποτέλεσμα πρέπει να κουβαλάμε στην πλάτη μας στη διάρκεια του αγώνα, της αγωνιστικής ημέρας, σε υγρή μορφή Γι' αυτό έχουμε κάποιες συσκευέ που λέγονται camelback. Έτσι λοιπόν στην πλάτη μας οι οδηγήσεις μοτοσυκλέτες κουβαλάμε σε υγρή μορφή αυτά που χρειάζεται ο οργανισμός. Είτε τα χάνει από τον υδρότα και ενεργειακά ό,τι χρειάζεται για να μπορέσεις να βγάλεις την κάθε μέρα. Παρ' όλα αυτά αδυνατίζω από τα 74 κιλά που φεύγω, γυρίζω 10 κιλά πιο αδύνατος, 64-65 κι αυτό γιατί δεν μπορεί να αναπληρώσουν οι τροφές είτε σε υγρή είτε σε στερεά μορφή, όλα αυτά που χρειάζεται ενεργειακά ο οργανισμό για να μπορέσει να τερματίσει έναν τακάρι. Αυτό που μένει το βράδυ μετά από όλε αυτέ τις ενέργειε που είπαμε, μένουν μόνο δύο με τρει ώρε ύπνου για του αναβάτε. Και αυτό είναι το επίπονο επίση ότι δεν προλαβαίνει να ξεκουραστεί όπω ένα αθλητή σε νορ συνθήκε. Τηχαίνει σε κάποια τάπ που είναι η marathon Stage, τη λέγει μαραθόνε ειδικέ. Εκεί δεν έχει ούτε μηχανικού, ούτε ανταλακτικά. Και είναι πολύ λίγη ώρα ξεκούραση και πρέπει να ξεκινήσει για την επόμενη μέρα, πάρα πολύ πρωί ναι. ξυμερώματα. Οπότε εκεί πολλέ φορέ. Δεν προλαβαίνει ούτε καν να αλλάξει από τον εξοπλισμό σου και να βάλεις κάτι πιο ελαφρύ. Κοιμάσαι όπως είσαι και ξαναξεκινάς από τον πιβάκ για να κάνεις το επόμενο ετάπ. Σε αντίθεση με άλλους αγώνες, άλλα αθλήματα μάλλον, πάλι στη μηχανοκίνηση όπως είναι το ράλι, φόρμουλα κλπ. Ε, είναι και ένα παράδειγμα εξαιρετική αλληλεγγύη μεταξύ των οδοίκων, σωστά Δηλαδή, μπορεί να είναι ακραίε συνθήκε από τη μία, αλλά από την άλλη, μπορεί σε μία στιγμή ανάγκη σε να σε βοηθήσει να σου δώσει ρεύμα, να σου δώσει βενζίνη. Πολύ σωστά. Αρκεί να ε... μπορεί να σε βοηθήσει. Εδώ, ξέρετε, υπάρχει ένα άτυπο νόμο στον Τακάρ, ειδικά στι μοτοσυκλέτε, που επειδή δεν ξέρει, τη μία μέρα μπορεί να είσαι εσύ, την άλλη μέρα μπορεί να είναι κάποιο συναθλητή σου, δεν ξέρει τι μπορεί να χρειαστεί. Γι' αυτό και υπάρχει όντω μια αλληλεγγύη, ειδικά στι μοτοσυκλέτε, αλλά και οι υπόλοιποι οδηγή των φορτηγών και των αυτοκινήτων μα ε, προσέχουν σε ό αφορά ιδιαίτερα και μας σέβονται. Αν μπορώ να πω και αυτή τη λέξη, ιδιαίτερα. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να κινηθείς με του δύο τροχού σε ένα τέτοιο τερέν που όλοι μα έχουμε περπατήσει ή τρέξει στην άμμο και βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι που βουλιάζει και κάθε σου κίνηση γίνεται με πιο πολύ δυσκολία από ότι να ένα. Ξέρω, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο στη μοτοσυκλέτα. Γι' αυτό, λοιπόν, και υπάρχει μια αλληλοβοήθεια μεταξύ των οδηγών στι μοτοσυκλέτε και ιδίω όταν υπάρχει ατύχημα. Και όταν υπάρχει μια μηχανική βλάβη, σταματάει ο ένα τον άλλον, αν μπορεί να επέμβει και να τον βοηθήσει. Όπω με έχει τύχει να έχω σταματήσει πολλέ φορέ να βοηθήσω κάποιον συναθλητή μου, είτε τραυματία, είτε με κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Όπω και έχει τύχει και σε μένα. Να έχει σταματήσει συναθλητή μου Ιταλός, όταν εγώ χτύπησα στο δεύτερό μου Ντακάρ, όταν έσπασε η ανάρτηση και έπεσα με 140 χιλιόμετρα σε, ένα, σε μια περίεργη λακκούβα, σαν ξεροχήμαρος, και με αποτέλεσμα να σπάσω το ακρόμιο και να με βοηθήσει στον ο συναθλητή μου, ναι, στο, τον ακρόμιο στον νόμο, και να με βοηθήσει ο αθλητή μου να ενεργοποιήσει τον Παλής, την ειδική συσκευή που στέλνει ένα σως ηλεκτρονικά στον τεριφόρο και έτσι κινητοποιείται η ομάδα διάσους με τα ελικόπτερα. Μια καλύτερη, χειρότερη στιγμή στη φετινή διοργάνωση. Για μένα η καλύτερη στιγμή και εδώ δίνω τα εύσημα στους οργανωτές ήταν ένα σημείο, έχουμε φτάσει ήδη, έχουμε περάσει από... έχουμε ξεκινήσει από τον Μπένος Άρης 1η Γενάρη με κατεύθυνση βόρεια, προσέρημα κάμα Χιλή, περνάμε τις Σάνδης σε ύψόμετρο που τα 5.000 μέτρα ύψος, με έλλειψη οξυγόνου, κάτι πολύ επίπονο, και αφού περάσαμε τις Άννης μπήκαμε στο βόρειο τμήμα της Χιλής, στα σύνορα με το Περού. Εκεί λοιπόν στα σύνορα με το Περού, οι διοργανωτές μας βάλανε μέσα τους αμόλοφους και ξαφνικά στο τελείωμα της ημέρας, και ενώ τελείωνε η ειδική. από τα 2.500 μέτρα ύψος, αυτό ήταν αμόλοφη να πούμε και άμως, ξαφνικά με μια πολύ μεγάλη κλίση, ουσιαστικά μια κατάβαση με 60 μοίρες κλίση, κάτι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο, ε, κατευθείαν από τα 2.500 μέτρα σε κατάβαση που πήρε πάνω από ε, 3-4 λεπτά, με ταχύτητα που άγγιξε τα 140 χιλιόμετρα πραγματικά μετρημένα με το GPS και βγήκαμε στην παραλία του Ειρηνικού ωκεανού. Και αυτό είναι τρομερό γιατί είχε και συνεφιά, και περάσαμε μέσα από τα σύννεφα γιατί ήσουν στην κατάβαση και δεν έβλεπε που πα, που σταματάει αυτό το πράγμα. Είχε μεγάλη κλίση, δεν μπορούσε να σταματήσει και να ήθελε. Ε, το μόνο σου σύμμαχο ήταν να ανοίξει τον γκάζι τη μοτοσυκλέτα. Γι' αυτό γιατί με τέτοια κλίση, αν κλείσει τον γκάζι ή αν προσπαθήσει να φρενάρει, βουλιάζει μπροστινό τροχό και εκεί αρχίζουν οι, οι τούμπε. Επιτρέψτε μου να πω. Παρ' όλα αυτά, περάσαμε μέσα από τα σύννεφα και με όλη αυτή την κλίση και πραγματικά ήταν. Για μένα η πιο μαγική στιγμή στο φετινό Ντακάρ, όπου από τόσο μεγάλο υψόμετρο σε αυτή την κλίση του αμόλοφου και βγήκαμε στην παραλία του Ειρηνικού ωκεανού. Αυτό ήταν μαγικό. Y otra vez el arenal, con tu sonrisa feliz, más bella que nunca te vi en nuestra cita de amor, y otra vez el arenal, con tu sonrisa feliz, más bella que nunca te vi en nuestra cita de amor. Oigo tus pasos que vienen por mí, bella, radiante, hermosa cual soy.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 ΝΕΤΕΦΕΜ, Τοπία Ανθρώπων και Φικτορία Καβουριάρη που απόψε ταξιτεύουν στον Τακάρ. Το πιο δύσκολο ράλλη του κόσμου με οδηγό τον Έλληνα πρωτοθλητή Βασίλιο Ορφανό. <Τι> Κούφαλάτε ένα κομμάτι Ελλάδας μαζί σας Είτε είναι ένα φυλακτό, ένα σταυρός, μια φωτογραφία, η σημαία ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση Είμαι πολύ περίφανος που είμαι Έλληνας Μαζί μου έχω ένα φυλακτό από τον πάτερ Ιωσήφ Από το Άγιο Όρος Είναι αυτός που χαιρέταγε το κελί του Είναι πάνω στον κρεμό Και είναι μετά η θάλασσα Το Αιγαίο Πέλαγος Ο πάτερ Ιωσήφ λοιπόν είναι μια χαρισματική μορφή ένας Άγιος άνθρωπος που έχω να του ένα σταυρουδάκι που το, φυλά, που το φορά όταν τρέχω είναι αυτός που λοιπόν χαιρέταγε με την ελληνική σημαία όταν άκουγε μαχητικό ελληνικό και κάποια στιγμή πριν να απαγορευτούν οι πτήσει από εκεί γιατί κάποιους τους ενόχλησαν αυτές οι πτήσεις λοιπόν οι πιλότοι μα σαν ευγνωμοσύνη προς τον Πάτε Ιωσήφ πέρναγαν και τον χαιρετούσαν πετώντα χαμηλά επειδή είχα την τύχη να γνωρίσω αυτού του ανθρώπου και με πέταξαν με F16, κάτι πολύ σπάνιο για έναν πολίτη, αλλά έτυχε για μένα να έχω κερδίσει τον Ντακάρ και έτσι εγκρίθηκε η πτήση μου από τον αρχηγό τη αεροπορία, τον κύριο Γιάγκο Και είχα την τύχη και την τιμή, την πολύ μεγάλη τιμή, να με πετάξουν πάνω από το Αιγαίο και να νιώσω πρωτόγνωρα συναισθήματα και πραγματικά εικόνε που τη συναντά μια φορά στη ζωή σου και αυτό πολύ σπάνια. Όταν λοιπόν στον ΤΑΚΑΡΤ το πρώτο μου στη Λατινική Αμερική μου ζήτησε ο Μύραρχο τη 343, πραγματικά συγκινούμε και να βάλω τα εθνόσημά μα πάνω στη μοτοσυκλέτα και τα σήματα τη Μύρα. Για μένα ήταν μια ηθική ντόπα. Επιτρέψτε μου να πω: Ένα ντοπάρισμα που με κάνει πολύ περήφανο. Και πραγματικά στο DNA μου υπάρχει η Ελλάδα και αυτό γιατί ο παππού μου Βασίλη Ορφανό ήταν από μια άλλη αητοφολιά. Τη Καρπάθου την Όλυμπο, το βουνό την Όλυμπο, όπου ήταν πετράς. Και μετά έφυγε από εκεί και ήρθε στο χαλάνδρι, γι' αυτό και έχω γεννηθεί και εγώ στο χαλάνδρι όπως οι γονεί μου, και άνοιξε ένα λατομείο δίπλα από το λατομείο, το αρχαίο λατομείο που βγήκαν τα μάρμαρα για τον Παρθενόν. Εγώ λοιπόν στο DNA μου πιστεύω ότι έχω αυτή την πέτρα, είμαι σκληρό σαν αυτή την πέτρα και όχι μια τυχαία πέτρα, αλλά το λευκό μάρμαρο που Παρθενό. Και αυτό το κουβαλάω συνέχεια μέσα μου, όπως επίση, κουβαλάω πάντα μια ελληνική σημαία σφραγισμένη σε ένα αεροστεγέ σακουλάκι, γιατί ξέρω ότι θα την ανοίξω στον τερματισμό. Για μένα ευχαριστώ το Θεό που με έχει κάνει να νιώσω τέτοια πράγματα και με έχει αξιώσει. Γιατί ξέρετε είναι πολύ μικρή η ζωή μας μέσα σε αυτή την πορεία της ζωής που γεννιέσαι, ζει και μετά έρχεται η φυσιολογική φθορά και ευτυχώς που υπάρχει και αυτό γιατί βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας ο ένας προσπαθεί να κατασπαράξει τον άλλον. Αλλά ζώντα τέτοιε στιγμές μαζί με αυτούς τους ανθρώπους και ευχαριστώ που έχω γνωρίσει, έχω, δεν έχω πολλούς αλλά έχω λίγους και καλούς φίλους τέτοιου είδους ανθρώπων και πραγματικά με κάνει πολύ περήφανο και ευχαριστώ το Θεό που με έχει κάνει και έχω νιώσει τέτοιες στιγμές στη ζωή μου. Δεν μετανιώνω για τίποτα και Είμαι γεμάτος. Ακόμα και αύριο κάτι να γίνει και να μην ζω, ε, είμαι γεμάτος και νιώθω μια πληρότητα. Αν σας έλεγε κάποιος τι κερδίσατε με τη συμμετοχή στον ΤΑΚΑΡ, Όχι αγωνιστικά, αθλητικά, εμπειρικά, σαν ε, φιλοσοφία, σαν, σαν. φιλοσοφία. Είναι όλα αυτά. Ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά στη ζωή. Αυτά που θέλει να επιβιώνεις και αυτά είναι απλά. Εμεί τα κάνουμε σύνθετα. Και αν μπορώ να πω ότι έχω κερδίσει κάτι από αυτόν τον αγώνα. Είναι ότι το διαβατήριό μου έχει πολλέ φραγίδε και σπάνιες και ότι έχω φίλου στα πέρατα τη γη. Στέλνεις ένα μήνυμα, λέει Ότι έρχομαι, ξανατρέχω και σε περιμένουν στην εκκίνηση. <Κι> τα άνθρωποι που ε, σου λένε, σε ρωτάνε πώ ήταν η ατακάμα. Εμεί ίσω να μην καταφέρουμε ποτέ να τη δούμε στη ζωή μα, να την περπατήσουμε. <Κι> Μπορεί <Κι> να μα πει. <Κι> Τι θέλει να σας έχει ανοίξει πόρτα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Νομίζω πως ναι και στις Αραβικές χώρες επειδή έχω περάσει και Μαρόκο και Μαβριτανία και Λιβύη και την Ισία και Αίγυπτο. Ειδικά εκεί όπου πει Ιουνάν ανοίγουν οι δρόμοι πραγματικά. Και τώρα να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να ξέρετε επειδή έχω περάσει από όλα αυτά τα σημεία αισθάνομαι πολύ αλληλέγγυος σε αυτή την επαναστασή τους, σε αυτή τη νέα... Μορφή επανάσταση που υπάρχει για, ε, για δικαιώματα και, και ελευθερία. Και σα είπα, ξεκινήσαμε τη συνέντευξή μα, ότι εγώ νιώθω ελεύθερο πάνω στη μοτοσυκλέτα. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο που καταδυναστεύεται 20-30 χρόνια. Μακάρι να βρουν τον δρόμο του. Από εκεί πέρα, όμω, ε, σίγουρα το ότι είσαι Έλληνα, ακόμα και στη Λατινική Αμερική, γιατί οι Έλληνε ξέρετε έχουν ταξιδέψει παντού. Και ειδικά με τη μετανάστευση στη χώρα μα, έχουν πάει παντού. Και είναι σίγουρο ότι θα βρει παντού, όποια πέτρα και αν σηκώσει, έναν Έλληνα από κάτω. Σε ένα νέο παιδί που θα έλεγε ότι θέλω ή ονειρό μου είστε εσείς ή ο αγώνας να συμμετάσχω. τι θα του λέγατε? Θα του έλεγα να ονειρεύεται, να μάθει να βάζει από μικρού στόχους, μικρούς στην αρχή, που να μπορεί όμως να τους πιάσει και να τους κάνει πραγματικότητα. Και αν του πέσει ποτέ το βιβλίο μου ψυχέ στην άμμο, γι' αυτό το λόγο το έγραψα για τη γενιά που έρχεται, αυτή είναι ακριβώς ότι κάνε το όνειρό σου στόχο και το στόχο σου πραγματικότητα. Να καταλάβει ότι αν πραγματικά θέλει κάτι, μπορεί να το κάνει. Και όποιο εμπόδιο και αν του βρεθεί, αρκεί να το πιστεύει, θα το ξεπεράσει. Σε έναν παιδί που θα βλέπατε να οδηγεί ανόητα, θα λέγαμε. Να τρέχει, να κάνει σούζε. Ναι, πολλέ να... φορέ. Εκεί θα του λέγατε. Δεν φταίει αυτό γι' αυτό. Είναι γιατί κανένα δεν του έχει σταθεί δίπλα του να του πει ποιο είναι το σωστό. Και να μην γίνει τσάμπα μάγκα. Η μαγκιά είναι αλλού. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σα, την πρόσκληση, στην αποδοχή να έρθετε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και, και πέρασα καλύπτυξη. πολύ όμορφα ξανά θυμίζοντάς μου όλα αυτά που Ταλειώνοντας τα τοπία ανθρώπων στην ETEFEM θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την κυρία Κατερίνα Παπανίκου για την πολύτιμη βοήθειά της και τον Έλληνα πρωταθλητή Βασίλειο Ορφανό που μας ταξίδεψε στις ειδικές διαδρομές του Rally Dakar. Σε Βουτέρη, την Αλήνα Χατζηπαναγιώτη και τη Βικτωρία Καβουριάρη Καλό βράδυ Καλό yes, βράδυ I know It's late I shouldn't